Ιερό Ναό Παναγία Λαουδιγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 8 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρό και του Ιεκουαίου, Βασιλεύχουρανι, η παράκλητη, το πνεύμα τη αληθία του Πανταλικού Παρόν, τα πάντα πληρώνω. Θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό. Ελευθέωση και μήν και καθάριση ονομάσα, ο Μπάση και σώσου να καθάριζε Καλησπέρα χθες διαβάσαμε στην εκκλησία αυτό το λόγο του Κυρίου μας που μιλάει για το σταυρό και υπήρχε μια φράση που την αναφέραμε και χθες στην εκκλησία η οποία όμως είναι πολύ σημαντική σε μας ακούγεται κάπως φιλολογική χωρίς πρακτικό περιεχόμενο αλλά αν την δούμε είναι πάρα πολύ ουσιαστική ήταν αυτή η φράση που λέει «Τι ωφελήσει σι άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλο αλλά την ψυχή αυτού» που αυτό σημαίνει τοποθετεί και ιεραρχεί τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς συνηθίσαμε και είμαστε οργανωμένοι. Θέτει ως πρώτη στη αξία την ψυχή και θεωρεί ότι το σημαντικότερο είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό, σε αντίθεση με τον πολιτισμό μας και τον τρόπο που ζούμε που για μας αξία έχουν τα πράγματα. Με αυτό, λοιπόν, το δεδομένο αλλάζουν αλλάζει και η αξιολόγηση της ζωής μας. Εφόσο λοιπόν σημαντικό για μας δεν είναι η ψυχή αλλά τα πράγματα τότε τα κριτήρια μας τοποθετούνται Σύμφωνα με αυτή την θέση, σύμφωνα με αυτήν την εσωτερική επιλογή. Επομένως, κέρδος για μας είναι πόσο μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα. Κέρδος για μας είναι πόσο θα έχουμε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Κέρδος για μας είναι πώς μπορούμε να απολαύσουμε περισσότερο τον παρόντα καιρό. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε και τις συνέπειες αυτής της επιλογής για να γίνουμε πιο σαφείς και πρακτικοί λέμε ότι ε, παγκοσμίω υπάρχει μία οικονομική κρίση και λέμε ακόμη περισσότερο στην χώρα μας υπάρχει μία οικονομική κρίση και εμείς αντιμετωπίζουμε την κρίση την οικονομική σύμφωνα με τα συμπτώματα δηλαδή τι σημαίνει οικονομική κρίση σημαίνει πρόβλημα επιβίωσης σημαίνει μείωση των μισθών σημαίνει λιγότερες δυνατότητες να αποκτήσω υλικά αγαθά και αυτό μας τρομάζει, αυτό μας ανησυχεί και θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης. Είναι πρόβλημα λογιστικών. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, η έρθει ένας φωστήρας <κυρίζει> και με έναν τρόπο μαγικόν λύσει το πρόβλημα, δεν θεραπεύεται η αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα. Στην ορθόδοξη πνευματική ζωή Η αμαρτία δεν αντιμετωπίζεται απλώς σαν ένα σύμπτωμα που πρέπει να ελεχθεί Αλλά η θεραπεία είναι το βασικό αίτημα Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση εξαρτήσεων, παθών και αστοχιών Δεν θεραπεύεται απλώς με το να δει το σύμπτωμα, αλλά οφείλει να περάσει στην αιτία, στον λόγο, στη ρίζα του προβλήματος. Και η θεραπεία λοιπόν είναι θεραπευτήτως η, η ρίζα, η αιτία. Επομένως δεν θα μπορέσει τίποτα να για εάν δεν βρεθεί η αιτία που τα δημιούργησε. Γιατί η αιτία που τα δημιουργήσε δεν είναι μία μαθηματική εξίσωση οικονομική που δεν πήγε καλά αλλά φταίνε κάποιοι φορεί που ανάμεσα στους οποίους είμαστε και εμείς. Δηλαδή τι γέννησε αυτά τα πράγματα η πλειονεξία. Τι τα δημιουργήσε αυτό το πράγμα η διαφθορά θα πει κάποιος. Μα η διαφθόρα δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ο λόγος που διαφθύρωμαι. Που σημαίνει ένα κένω τεράστιο. Αν δηλαδή εγώ θα μπω σε μια διαφθορά, δηλαδή να δω αυτό, να εκμεταλλευτώ τον άλλο, να αποκρύψω κάτι, σημαίνει τι? ότι για μένα κεντρική αξία είναι πώς να κερδίζω περισσότερα. Άρα υπάρχει μια πλεονεξία που τι δημιουργεί την πλεονεξία. Ένα εσωτερικό κενό. σημαίνει για μένα το στόχο ζωής ε, το σημαντικότερο πράγμα ζωής για το οποίο ζωή είναι αυτό και αυτό πώς μπορώ να το καταλάβω ανάλογα πώς προσεγγίζει βιωματικά ο άνθρωπος τα πράγματα είναι δείγμα τι είναι σημαντικό για αυτόν για παράδειγμα αν κάποιος υπολογίζει ότι ο μισθό του είναι αυτός θα βγάλει τόσα και κάνει προπολογισμό και έτσι έχει οργανώσει στο μυαλό του Πώς θα είναι η οικονομική του εξέλιξη η, οικονομική του, η οικογενειακή του κατάσταση Οι επενδύσεις του Και από αυτό το πράγμα Κρίνεται η έννοια της χαράς Ή της λύπης Τότε σήμερα ότι ο άνθρωπο είναι στηριγμένος Σε αυτό Όπως κάποτε υπήρχε μια εφορία Με το χρηματιστήριο ε? Κάποτε όλοι παίζουν χρηματιστήριο Και πάμε άνθρωποι χάσαν περιουσίες Και μετά Πέσα σε μια κατάσταση καταθλίψεω. Και η κατάθλιψη δεν είναι ότι την, χάσει την περιουσία του, είναι ότι είχα μια εφορία ότι τώρα εγώ θα γίνω τζάμπα πλούσιο, τζάμπα μάγκα, δηλαδή θα γίνω ξαφνικά πλούσιο, και αυτό τον καταράκω γιατί απέτυχε σε αυτό που στόχευσε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο μετά από μια αποτυχία που θα έχει σε αυτό το επίπεδο αισθανθεί μια θλίψη, Σημαίνει ότι αυτό ήταν το περιεχόμενο τη ζωή του. Αυτό ήταν το περιεχόμενο τη χαρά του. Αν δηλαδή εγώ από μια μείωση του μισθού μου ή μια δυσίωνη πρόβλεψη των οικονομικών του κράτου έρθει μια θηλεία, Ακούω τη και εγώ πλακόνομαι, αυτό σημαίνει ότι ήταν αυτό για μένα σημαντικό στη ζωή μου, ή μπορεί αυτό να ήταν και η χαρά τη ζωή μου, και με την απώλεια αυτού του γεγονότο στενοχωριέμαι. Δηλαδή η ποιότητα τη στενοχώρια μα και την αξία που δώσαμε σε αυτά τα πράγματα και αυτό τι σημαίνει ότι τελικά το πρόσωπό μας είναι μία οικονομική μονάδα δηλαδή δεν έχουμε πρόσωπο όπως για παράδειγμα αν κάποιος λέει τα χρήματα δεν με διαφέρουν με διαφέρει ο έρωτας και με έναν τρόπο αυτό τίθεται μέσα στη συνείδησή του σαν ειδησία η αφορμή της ευτυχίας Όταν σε αυτό Ζει μια αποτυχία τότε νιώθει ότι άδεια σε όλη τη ζωή του Είναι κενό η ζωή του Αυτό τι σημαίνει Ότι αυτό ήταν το περιεχόμενο της χαράς του Το οποίο διεψεύστη Το απόλυσε Άρα τι σημαίνει Είμαστε ταυτισμένοι με αυτό το πράγμα Άρα το πρόσωπο μας τι είναι Η ανάγκη να ευχαριστηθούμε Από, τι? Από τη φθορά Άρα αυτό μας ορίζει Άρα αν στενοχωρούμε ή αν θλίβομαι και από τι κρίνεται αυτό που με ορίζει, αυτό που με καθορίζει. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κόσμος, όλοι είναι κατσούφιδες. Αν τους δείτε έξω, είμαστε στενοχωρούμε με μια αγωνία, με, με ένα άγχος, ακούμε ειδήσεις, τρελαινόμαστε. Γιατί, χάθηκε ο κόσμος, πώς δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν θα έχουμε να φάμε. Άρα αυτό μας ορίζει. Δεν θα, ε, δε θα έχουμε να φάμε Θα έχουμε πάτερα, Αλλά ένα μιστός λιγότερο Ξέρεις με ένα μισθό λιγότερο Άρα αυτό μας ορίζει Έτσι δεν είναι Αυτό λοιπόν είναι η πτώση μας Και η πτώση είναι ότι δεν πιστεύουμε Σε αυτόν τον λόγο που λέει ο Κύριος Τι ωφελήσει τον άνθρωπο Αν κερδίσει τον κόσμο όλο Και ζημιωθεί την ψυχή του Δηλαδή Τι θα μας θεραπεύσει Η εσωτερική αφύπνιση και ο προσανατολισμός της μα σε αυτό το λόγο όσο ο άνθρωπος <κοί>, ζει σε μια ψευδέστηση και αγνοεί αυτήν την πραγματικότητα τότε ζει σε ένα πέλαγος συνεπώς εάν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη δυνατότητα τότε μπορεί να πολεμήσει και το λογισμό που του λέει μα ρε, ρε μεγάλε έτσι θα κερδίσεις. ο δυτικό κόσμος έχει ιεροποιήσει τον νόμο και ποτάσσεται σε αυτό και έχει πειθαρχία εμείς έχουμε μια παράδοση ελευθερία και χάρη τους χωρίς όμως τις προϋποθέσεις να ζήσουν ελευθερία και χάρη που είναι προσωπική άσκηση ζούμε μια σοφία των αρχαίων μια εποχή της χάρη της Ορθοδοξίας αλλά η Ορθοδοξία μιλάει για ελευθερία προϋποθέτει εκούσια δέσμευση όχι κάνω τι θέλω, σαρκικά, κάνω αυτό που θέλω μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της ταπείνωσης. Χωρίς λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις χάσαμε τον στόχο, χάσαμε τον, το, την, τον δρόμο για αυτή την κατεύθυνση και εμείς κρατήσαμε αυτό που μας συμφέρει, που συμφέρει στη σάρκα μας, που συμφέρει στην πτώση μας. Επομένως η εξυγείανση είναι καθαρά πνευματικό γεγονός. Πώς ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι το συμφέρον του είναι η απώλεια του κέρδους. Το συμφέρον του είναι η προσφορά του ατομικού του κέρδους για το κοινό κέρδο. Λέμε ότι η Εκκλησία τι είναι, είναι μια σύναξη, είναι μια κοινότητα, είναι μια ευχαριστιακή σύναξη. Το γευόμαστε αυτό για να το ζήσουμε στην καθημερινότητά μα. Σημαίνει ότι εάν εγώ πω, εγώ και η οικογένειά μου. Έχω και τα οικονομικά μου και έχω να μην εντάξει. Αυτό είναι η προσβολή τη κοινότητα. Είναι το ατομικό μου συμφέρον. Αυτό στη συνέχεια θα, θα εξελιχθεί. Γιατί ο άλλος είναι μάγκα και το κάνει και δεν εγώ. Εγώ έχω το μαγαζί μου, πληρώνω του υπαλλήλου μου, πληρώνω τα ένσημα. Ο άλλο δεν το κάνει και δεν είμαι ανταγωνιστικό. Άρα θα το κάνω κι εγώ. <coughs> Λέει ότι θα έχουμε αποδείξει ε, να κπίπτουν τι εφορία. Εγώ έχω 2.000. Θέλω άλλε. Τρεις χιλιάδες και να το, το έχω το αφορολόγητο και να κερδίσω Τι θα κάνω, ρε εσύ έχεις υπερσέβη Να πάρω εγώ και να γλιτώσω Αυτό είναι ξυπνάδα, αυτό είναι πτώση Είναι πνευματική πτώση Δεν είναι, γιατί είναι πνευματική πτώση Γιατί πρώτο είναι ανέντιμο Αλλά κυρίως δεν λειτουργώ για το κοινό συμφέρον, Αλλά τον εαυτούλη μου και μετά, α, καταστράφηκε, πώς έγινε, τα φάγανε οι μεγάλοι. Και εγώ αν ήμουν μεγάλος αυτά θα τρώγα. Απλώς έτυχε, να είμαι ναι, μικρός. Και τρομώνει τι αποδείξεις. <Κι> Αυτό λοιπόν γεννά το πρόβλημα. Όσο άνθρωπος δεν έχει την ευθύτητα και την ανδρείαν, ε, να είναι και έντιμος. Αλλά πώς θα είμαι ειλικρινή και έντιμο. Αλλά πώ να είμαι ειλικρινή, τι σημαίνει ειλικρινή και έντιμο, Δεν είμαι ένα γραφικό άνθρωπο που ξέρει σε μια μέρα με μια ευαισθησία λέω θα είμαι έντιμο, γιατί θα τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αυτό είναι μια αρρώστια να το κάνω. Πότε γίνομαι έντιμο, Όταν είμαι έντιμο με την καρδιά μου. Δηλαδή, δεν λέω στην καρδιά μου ψέματα. Η καρδιά μου λέει θέλω το αιώνιο. Και εγώ λέω, ρε, εσύ δεν φταίει, τι έγινε τώρα. Φάει μια κόμμενα και φάει και λίγο φαγάκι σε μια χαρά. Είναι ψέμα. Όταν λέω αυτό το ψέμα, παντού θα ψέματα θα λέω. Δεν θα με ευθύ. Αν είμαι ευθύ και λέω, Δεν μου φτάνει αυτό, καλό και αυτό, αλλά δεν μου φτάνει αυτό. Θέλω κάτι βαθύτερο και θα το ψάξω αυτό, και δεν θα, θα κορυδέψω την καρδιά μου και θα προσπαθώ να έχω μια συνέπεια και μια εντιμότητα Και η αμαρτία μου θα είναι πράξη εντυμότητα και η μου πράξη δεν θα είναι μία απάτη και μία εκμετάλλευση Με αυτή λοιπόν την έννοια τότε θα βγει ευθύτες σε όλα τα επίπεδα Συνεπώ, το πρόβλημα Ποιο είναι Να ξυπνήσουμε, αλλά δεν ξυπνούμε Πότε θα ξυπνήσουμε όταν φάμε μεγαλύτερη σφαλιάρα Όταν δεν ξυπνάμε το χάδι έρχεται λίγο χαστουκάκι Όταν δεν ξυπνάμε το μικρό χαστουκάκι έρχεται μεγαλύτερο χαστουκάκι Γι' αυτόν τον λόγο όσο δυνατόν χαστουκάκι τόσο ποιο είναι τα πράγματα για να ξυπνήσουμε όταν είναι κάποιος να... μετά από εγχείρη χειρουργική επέμβαση το βαράχα στο κάκια η αστυνανιστολόγος να ξυπνήσει εμείς ακόμα κοιμόμαστε καβα... Βα... είμαστε σε βαραγιά ύπνωση και για μας θεωρούμε ότι η θεραπεία μας είναι η μετάνοια είναι η αλλαγή τρόπου σκέψης η αλλαγή νοοτροπίας η άλλη στάση ζωής το να ζούμε διαφορετικά δηλαδή. Έρχονται πολλά ζευγάρια για να εξομολογηθούν και στο πλαίσιο στο πούμε της απάτης ή της ε, ανεντιμότητας μέσα στην σχέση της συζυγικής ή την ερωτική ο ένας κατακρίνει τον άλλον το αδύνατο σημείο ας υποθέσουμε του άντρα είναι τα μάτια έχει μεγάλη πλάκα αν προσέξετε καμιά φορά, αν καμιά όμορφη κοπέλα όλοι γυράνε έτσι οι άντρες <laughs> Και αν και η γυναίκα δίνει που κάνει έτσι για να μην καταλάβει η γυναίκα του <laughs> κάμια φορά τρακάρει κιόλα. και λένε και οι γυναίκες ωρε άντρες λιγούριδες αν όμως η γυναίκα που δεν είναι λιγούρα Λιγούρα, σωστός, όρος, δεν ξέρω. Λοιπόν, βρεθεί στην υπηρεσία της, στη δουλειά της και παντρεμένη αν πει ο άλλος είσαι όμορφη σήμερα. Αχ, ναι. <laughs> και αρχίζει ο λογισμός να λειτουργεί. Μόλις ακούσει γυναίκα μια ωραία κουβέντα έχει παραδοθεί. Αυτό, λοιπόν, είναι η πτώση. Όταν, λοιπόν, ο ένας ρίχνει τη πτώση στον άλλο και δεν προσπαθεί να αναλάβει ο καθένας Την ευθύνης Και να δημιουργήσει να κοδομήσει την άμυνά του Που δεν είναι η καταπίεση Αλλά είναι η αληθινή αγάπη Και η σύνδεση με τη χάρη του Θεού Τότε ο άνθρωπος Παγιδεύεται Και ποιο είναι αυτό Το πρώτο στοιχείο Είναι η μετάνοια Αλλά η μετάνια με τι συνοδεύεται Ποιο είναι το συνοδευτικό Της αληθινής μετάνοιας Η επίοικια η φυλές πλαχνει καρδιά η καρδιά που έχει μέσα της για τον αμαρτωλό όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ρίξει τη δική του αδυναμία στον άλλο ή να εκθέσει τον άλλο και την αδυναμία του δεν είναι μετάνι αυτό είναι αρρώστια θέλουμε να δούμε αν έχουμε αληθινή μετάνια, να πονούμε και να πάσουμε για τον αμαρτωλό τυχαίνει κάποιο και να λέει δεν μπορώ τον άντρα μου δεν μπορώ τη γυναικα μου θα χωρίσω Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα υπέρβλητα και ίσως να είναι αναγκαστικό κακό ένας χωρισμός ή μια διάσταση το πρόβλημα όμω δεν είναι αυτό το πρόβλημα είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος χωρίζει το κάνει με βαριάν καρδιάν ή άνετα κοιμελαφιάν καρδιά. Εκείνη ή άνετα και με λαφριά καρδιά εκεινη είναι η ιστορία Δηλαδή, άνετα ο άνθρωπο χωρίζει. Σαν άκουσα περιπτώσει ανθρώπου που είναι σε διάσταση ή σε διαζύγια που ζήσαν 10, 20, 30 χρόνια μαζί και ήταν τόσο άνετο το χωρισμό, που πιο πολύ θα συγκλονίζονταν αν πέθαινε το σκυλάκι του που είχαν και του πρόσεχε, πάρει από μάκρη ενό ανθρώπου. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χωρισμό, είναι η σκληροκαρδία. Και μπορεί να συγχωρεί το παιδί του, ο άντρα ή γυναίκα αλλά το σύντροφο δεν το συγχωρεί κανείς και βγάζει τέτοια σκληρότητα... που αυτό αυτή η ανελεημοσύνη είναι δείγμα αμετανοησίας. Δηλαδή, αν είχαμε εμπειρία μετανοίας που θα μας εγκλώνιζε η δική μας πτώση... δεν ήταν δυνατό να μην είμαστε συγχωρητικοί προς τον άλλο Και αν υπήρξε, υπήρχε περίπτωση αναγκαστικού διαζυγίου, με τα πράγματα τόσο ας πούμε άσχημα... Θα επληγόνετο η καρδία για αυτή την εξέλιξη Δεν θα ήταν άνετη Δεν αισθανόταν η καρδιά Ενέβρε ναι, παιδί μου, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου Βάρος ήταν και τώρα νιώθεις ελεύθερος Τώρα νιώθεις ελεύθερη Τι γίνεται, βάρος ήταν η σχέση Δεν είναι βάρος το ότι υπήρχε η προσβολή της σχέσεως και ότι διαψεύστηκε η σχέση που δεν ήταν απλώς μια ψυχολογική σχέση, μια οντολογική σχέση που ήταν μια σχέση στηριγμένη στο σώμα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κάνει τα πράγματα τόσο άνετα, χωρίς μέσα του να έχει ένα συγκλονισμό, το είναι τραγικά, είναι τραγικός ο άνθρωπος σε πνευματικό επίπεδο, δεν έχει καρδιά. Αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να γευθεί τη χάρη του Θεού Είναι στουπωμένος Από τον εαυτό του Από τον λογισμό του, από τον εγωισμό του, από το θέλημά του Να αρθήν, του βάζει ο Θεός χάρη, δεν πένει τίποτα Πρέπει να αδειάσει Ο άνθρωπος από μέσα του Να μαλακώσει η καρδιά του ανθρώπου Για να μπορεί να υπάρξει χώρος Να κατοικήσει ο Θεός Και αυτή τη διαδικασία, αυτό το άδειασμα Είναι η διαδικασία μετανοίας Εμείς τι κλεγόμαστε. Δες τη μετάνοια που μπορεί να έχει ο άνθρωπος Ακούστε τώρα Σε όλοι ο άλλος, χωρίζω Ξέρετε την τεράκυρα του Πάχ Τριάντα χρόνια πήρα χαμένα Κλαίε για τον εαυτόν του Και αυτό διάβασε μια ευχή να κινούν στο Πάτερ Λες τώρα τι να διαβάσεις Ή συγκλονίζεται ότι ήταν χαμένα Όχι γιατί κουράστηκε Αλλά γιατί δεν υπήρχε προσβολή τη σχέσεως τι λε, ρε, πάτε, αυτό το γαϊδούρι. Ναι. Μετά είναι πότε είναι. Όταν θλίβεσαι για αυτό το γαϊδούρι. Όταν λυπάσαι για αυτό το γαϊδούρι. Όταν προσεύχεσαι με αυτό το γαϊδούρι. Όταν εσύ είσαι μαζί με αυτό το γαϊδούρι και συμπορεύεσαι σε αυτή τη διαδικασία λύτρωση, ανάπαυση, ελευθερία. Δεν έχουμε αυτό τον πλούτο. Δεν έχουμε αυτή την ευγένεια ψυχή. Η ευγένεια μα είναι η τρόπη καλή συμπεριφορά. Και όχι εσωτερική διαδικασία που να. Ευαισθητοποιείται η καρδιά μας μπροστά στη σκληρότητα ή στην πτώση του αδελφού μας. Αυτά λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα σε αυτό το πνεύμα όπως μας τα γράφει ο Άγιος Σιλουανός με τα καταγράφοντας τις δικές του εμπειρίες τα δικά του βιώματα και είδα εδώ το λέει ότι είμαι 72 ετών λέει και πλησία σας σωθάνω και τα γράφω όλα αυτά και είδα στον του ότι ακριβώς 72 ετών εκοιμήθη άρα σας θέλει τη ζωή του γράφει όλα αυτά τα πράγματα γιατί εμείς τι κάνουμε στην εποχή μας ένα δείγμα ακόμα άλλο πτώσης είναι ότι γράφουμε βιβλία γράφουμε ιστορίες και ο άλλος φτάνει στα τέλη του να καταγράψει τις εμπειρίες που του δώσε ο Θεός γιατί γράφουμε με το μυαλό μας δεν, δεν αποτυπώνουμε αυτά που μας αποκαλύπτει ο Θεός δεν λοιπόν ο Άγιος Σουλειωνός η ψυχή μου σε γνώρισε Κύριε και γράφω στο λαό σου για τα ελέη σου μη θλίβεστε λαοί που είναι δύσκολη η ζωή κοιτάξτε ο Άγιος λέει μπαμ μπαμ τα βιώματά του δεν κάθεται να αναλύσει γράφει με βεβαιότητα αυτό που λέει και λέει μη θλίβεστε λαοί που η ζωή είναι δύσκολη γιατί το λέει γιατί ξέρει ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο υπάρχει ένας, μια άλλη δρόσο. υπάρχει μια άλλη Ευλογία, την οποία δεν μπορούμε να δούμε, την είδε όμω και ξέρει. Και μα λέει: Μην θλιβόμαστε γιατί ζουν οι δύσκολοι. Αγωνίζεστε, λέει, μόνον εναντίον τη αμαρτία και ζητάτε βοήθεια από τον κύριο. Και αυτό θα σα χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο, γιατί είναι σπλαχνικό και μα αγαπά. Βλέπει όπω το λέει ο Άγιος Ιουλανό: Ότι δεν σου λέει επειδή το διάβασε το βιβλίο, ο είναι αγάπη και το λέει. Το λέει απλά. Είναι φορέα αυτή τη αλήθεια. Ε, το δικό μα πρόβλημα είναι ότι αυτά. Τα λέμε με το μυαλό μας. Δεν έχουμε εμπειρία αυτή της αλήθειας και δεν είμαστε φορείς αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό δεν εμπνεύουμε τον άλλο γιατί δεν έχουμε εμείς προσωπική εμπνεύση. Όλα η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσει τον Κύριο και να δείτε το έλος και τη δόξα του. Τι μου θυμίζει τώρα, διάβαζα σε μια εφημεριθήμα που πρόσφατα μια συνείδηξη του παντερμαλή του αρχαιολόγου αυτού. Και του λέει, ήταν αστήση η ερωτήση βέβαια, αλλά μία μου άρεσε. Του λέει ο δημοσιογράφος, λέει, Εάν συναντούσα, βλέπατε τον Θεό, τι θα του λέγατε, Και τι απάντησε. Μου αρκεί μόνο που θα τον έβλεπα. Αυτό λοιπόν, δεν ξέρω με τι πνεύμα το είπε, αυτό ακριβώ είναι. Ο Άγιο τι βλέπει αυτή τη δόξα του Θεού. Έχει βιώνει αυτή την αλήθεια του Θεού και μέσα από αυτό μας αναφέρει αυτά τα πράγματα. Είμαι, λέει, 72 ετών, κλειπηδησίασα τον θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου που μου έδωσε ο Κύριος να το γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Εδώ άλλη μια αλήθεια. Εμείς λέμε για τον Κύριο, περιγράφουμε. Δεν γνωρίζεται ο Κύριος παρά μόνο εν Πνεύματι Αγίο. Δεν σημαίνει επειδή διάβασα, γνώρισα, κατάλαβα. Τι λέει κάπου άλλο ο Κύριος όταν περπατούσε στον δρόμο προς Αιμαούς μετά την Ανάστασή του και συνομιλούσε με τους μαθητές τον Λουκά και τον Κλαιόπα λέει έναν όρο πολύ σημαντικό διεινύχθησαν αυτών οι οφθαλμοί, οι εσωτερικοί για να καταλάβουν αυτό το άνοιγμα των εσωτερικών οφθαλμών που λέγουν, μα το διάβασα και προχθέ αυτό Σαν να πρώτη φορά τα διαβάζω. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα σου εκφράζει, σου αποκαλύπτει το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του λόγου. Και ο Κύριος λοιπόν γνωρίζεται Πνεύμα πνεύματι Αγίου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα πώς ενεργεί στον ταπεινό άνθρωπο, στον συντηρημένο άνθρωπο. Λέει λοιπόν ότι μου έδωσε ο Κύριος να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα ο oh, και να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα ψηλό βουνό και να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το πράο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλλίες οι καρδιές σας για να το λέει έτσι όπως το λέει εσύ το βίωσε αυτό έχουμε ανάγκη και σας, αλήθεια σας λέω η απουσία ξέρετε αυτής της πραγματικότητας είναι που γεννά την ανάγκη κάθε μορφής διαφθοράν όταν ένας λαός είχε συνηθίσει να είναι εμπολιασμένος στο σώμα και στο αίμα του Χριστού σε μια παράδοση που βίωνε το σώμα του Χριστού όταν του αυτή η παράδοση που είχε τεράστια, ε, ε, τεράστια, ο, τεράστιο βιωματικό περιεχόμενο του έμεινε ένα μεγάλο κενό και έρχεται αυτό το κενό να το γεμίσει με τους εμετούς του κόσμου Τη διαφθορά του κόσμου Τη φθορά του κόσμου Το σύστημα του κόσμου ε. Γι αυτό όταν ο άνθρωπος ξέρετε Γεύεται την χάρη του Θεού και είναι κοντά στο Θεό Όταν τη χάσει Είναι πολύ επικίνδυνο ο άνθρωπος Είναι καλο... μαθημαίνος ο άνθρωπος αυτός σε μεγάλες χαρές Κι όταν του λείψει τρελαίνεται Και είναι επικίνδυνο να τις με μεγάλες αμαρτίες Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που βλέπουμε ανθρώπου που ήταν κοντά στο Θεό και όταν απομακρύθηκαν κάναν φοβερέ αμαρτίες. Ένα κοσμικό άνθρωπο που δεν εννοεί τα πνευματικά μπορεί να σκανδαλιστεί. Αλλά όταν έχει συνηθίσει να έχει έναν εσωτερικό πλούτο καρδιά, όταν αυτό το στερηθεί, έχει τεράστιο κενό. Άλλο να μην γευτεί και άλλο να έχει γευτεί. Τότε αν δεν έχει ανδρείο φρόνημα να υπομένεις και να ελπίζει στο έλεο του Θεού, τότε αυτό τότε μεγάλο κενό, υπάρχει και να το καλύψει καλύψουμε με μεγάλη αμαρτία. Η χάρη λέει του Αγίου Πνεύματος, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όμως, εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω πως σε όσους παλεύουν εναντίον τη αμαρτίες, ο Κύριος χαρίζει όχι μόνο την άφεση, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη όταν ο άνθρωπος πολεμάει την αμαρτία και ξέρει γιατί την πολεμάει δεν την πολεμάει για να νιώσει καλά για να είναι ηθικός αλλά για να διαφυλάξει αυτή τη σχέση τότε στο βαθμό που ο άνθρωπος δίδει αίμα λαμβάνει πνεύμα κάποιος θα πει μα ο Θεός είναι αγάπη, ασφαλώς είναι αγάπη ο Θεό. Αλλά αν αυτή η αγάπη του Θεού γίνει αφορμή να δικαιολογώ τον εαυτό μου και να είμαι στη διπτώση διαρκώ, δεν λαμβάνω πνεύμα. Και να μου δοθεί ο Θεό, δεν έχω χωρητικότητα. Δεν έχω δεκτικότητα. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεό να μα δοθεί και μα δίδεται. Αλλά δεν έχουμε δεκτικότητα. Τι είναι αυτό που καλλιεργεί τη δεκτικότητα του ανθρώπου και γίνεται γόνιμος Η άσκηση. Το να δώσω πνεύμα. Το να θυσιαστώ. Το να κάνω άνοιγμα μέσα μου. Για να λάβω λοιπόν πνεύμα χρειάζεται να δώσω αίμα, να είμαι θυσιαστικό. «Ω Κύριε, εσύ αγαπάς τα πλασματά σου και ποιος θα μπορούσε να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευτεί τη γλυκύτητά της αν δεν τον διδάξεις εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου πνεύμα. Να, αυτός μας διδάσκει, το Άγιο Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν Κύριε να αποστείλει τον κόσμο σου χάρα του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου». Ζέστανε τι θυμημένε καρδίες των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το έλαιο σου. Καλά, βρεάγια μου, πεθαίνει, τι σε νοιάζει για τον κόσμο. Έτσι το παράδεισο το εξασφάλισε. Εσύ καλά δεν είσαι. Δεν γεύεσαι τη χάρτη του, τι σε νοιάζει για του άλλου. Να. Αν, για να δούμε πότε είμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού, τότε όταν ξεχνούμε το δικό μα πρόβλημα και ζητούμε το έλαιο για όλο τον κόσμο, αν εμεί θεωρούμε ότι εξασφαλίσαμε το δικό μας, παράδεισο και τακτοποιηθήκαμε κι απλώς και απλώς υπάρχουμε για να κρίνουμε και να ελέγχουμε τους άλλου για τις αμαρτίες τους τότε στα είμαστε μακριά από τον Θεό και πολύ περισσότερο όταν το κάνουμε στους δικούς μας ανθρώπους και λέμε «Μα, Πάτερ, αν το κάνω αυτό, δικαιολογώ την αμαρτία τη, «Και ποιος είσαι εσύ, που θα διορθώσεις τον άλλο, μπορεί. Μπορεί, τα δικά μας τεχνάσματα θα επισημάνουν το πρόβλημα και θα διορθώσω τον άλλο» «Μα δεν γίνεται. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει τον άνθρωπο Και εμείς τι κάνουμε Δημιουργούμε προϋποθέσεις Δηλαδή δίνουμε ελπίδα στον άνθρωπο Δίνουμε κατεύθυνση στον άνθρωπο Πώς με τη δική μας ζωή Πόσο συνεπεί είμαστε εμείς Και πόσο χαρά έχουμε εμείς Και πόσο αγάπη έχουμε εμείς Εμείς υποτίθεται που είμαστε φορείς του Άγιου Πνεύματος Και τότε τι κάνουμε Προσευχόμαστε Με πόνο ψυχής Για αυτόν ο οποίο βρίσκεται στην εμεί, αυτή την προσευχή, αυτόν τον πόνο τον έχουμε για τους άλλους ανθρώπους Γιατί δεν μας αφορούν Δεν μας πληγώνουν οι άνθρωποι οι άλλοι Είναι μακρινοί Τους δικούς μας άνθρωπους δεν μπορούμε Γιατί κάθε ημέρα μας πληγώνουν Και όταν μας πληγώνει ο άλλος, δεν βγάζουμε συμπόνια βγάζουμε εμπάθεια ε, Τι σημαίνει αυτό, όταν ο άντρας μου, γυναίκα, ο γυναίκα μου, το παιδί μου ο φίλος μου, ο συναδελφός μου με πληγώνει με τραυματίζει Πού με εγώ Στην πτώση του, στην κατάσταση της καρδιάς του στην φθορά της καρδιάς του και άρα τον προσκομίζω τον αναφέρω προσευχητικά στον Κύριο και με διαφέρει η ανάπαυσή του η θεραπεία του η ενός πληγή που μου άφησε με αδίκησε και τρώγω με λογισμού. βασανίζω το μυαλό μου πληγώνω την καρδιά μου, δεν ησυχάζω αυτό είναι ένα άλλο δείγμα επίσης ποια είναι η μετάνοια μα και ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση δηλαδή μου φέρθηκε άσχημα ο σύντροφός μου άντρας ή γυναίκα Ποια είναι η πρώτη μου σκέψη ότι μη αδίκησε και βασανίζουμε αυτό το λογισμό Αυτό τι σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον σύντροφό μου Γιατί δεν τον αγαπώ Γιατί μένω στον εαυτό μου Δεν σκέφτομαι για να κάνει αυτό μπορεί να μείνει καλά αυτός Για να κάνει αυτό μπορεί να συγκατάστασεις πτώσεις Και τι με νοιάζει τις δικές σου εγώ θα την πληρώνω Σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η πνευματική του κατάσταση και προκοπή η ψυχή του, αλλά με ενδιαφέρει εγώ τι υφίσταμαι. Αυτό δεν είναι καθαρό. Γιατί του είδε δεν το κάνουμε για το παιδί μα. Λε τον άλλο, Καλά ρε παιδάκι μου, ο άντρα σου ό,τι έκανε αυτό, συγχώρησε το. Τι λες ρε πάτερ. Αν το κάνει το παιδί σου, Ε, πει άλλο το παιδί μου. Και αμέσω έτσι, αυτό το μορφάστο που είναι οι περισσότερε. Μπορεί και στον άντρα να στη Γιατί για το παιδί μου με ενδιαφέρει να είναι καλά. Γιατί ο άντρας σου όχι. Ο άντρας μου είναι αντίπαλος μου. Είναι ανταγωνιστή μου. Είμαστε ίσοι. Το παιδί μου είναι χαμηλότερα. Και εξάλλου είναι τα γονιδιά μου. Είναι το αίμα μου. Είναι ο εαυτός μου. Δεν πρέπει να πληγώνω τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να προσβάλω τον εαυτό μου. Πρέπει να περιθάλπω τον εαυτό μου. Αυτό είναι δείγμα αμετανουσίας και πνευματικής άγνοιας. Παράκλητη αγαθέ. Σε με δάκρυα. Παρηγόρησε τις θλιμμένες ψυχές του κόσμου σου δώσες όλους τους λαούς Ποιο σου λέει τους λαούς, τους Έλληνες μόνο, τι μα δεν θέλουν οι άλλοι οι άλλοι ναι, ναι αν πάνε καλά μπορεί να μας καπελώσουν, να είναι κίνδυνος τι λέει, δώσες όλους τους λαούς τις γης ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ζει τη χάρη του Θεού όχι κατά φαντασία αλλά είναι πνεύματι αγίο δεν μπορεί να έχει κανέναν κακό λογισμό για κανέναν άνθρωπο οποιοδήποτε θρησκεύματος και οποιοδήποτε έθνος. Μόνο πόνο έχει και προσευχή. Και θέλει όλος ο κόσμος να σωθεί. Αλλιώς μόνο τα πράγματα λειτουργούν εγκεφαλικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά. Δώσε σε λοιπόν σε όλου του λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέοντε μην αμαρτία. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα. Ποιο, ε? Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Τον αγαπά κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη αρετή που μπορούμε να έχουμε. Να αγαπούμε τον άνθρωπο στην πτώση του και πολύ περισσότερο αν αυτή η πτώση του προσβάλλει και αδικεί εμάς Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πνεύμα από τον αγαπά ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του στην πτώση του οταν μάλιστα η πτώση προσβάλλει εμάς επαναλαμβάνουμε Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πνεύμα για τον Θεό και δεν υπάρχει μεγαλύτερο δυσάρεστο πνεύμα προς τον Θεό το να να αναπτύσεις θεωρίες Λογισμούς, αποδείξεις ό,τι άλλο σε αδίκησε για να περιφρουρήσεις την ατομική σου αξία τα ατομικά σου δικαιώματα Αυτή η ψυχή είναι τόσο κομμένη, τόσο κλειστή που δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός <και> Όταν οι άνθρωποι φυλάγουν τον Άγιο φόβο του Θεού τότε η ζωή στη γη ευχάριστη και γλυκιά Τώρα όμως οι άνθρωποι λέει άρχισαν να ζουν σύμφωνα με το θέλημά του. και το νου τους αυτό είναι το προβλήμα μας εμείς ζούμε με το νου μας με το δικό μας λογισμό τι φαίνεται σε μας καλό και δεν εξετάζουμε αν αυτό που λέει ο νους μας συμφωνεί και ο Θεός δηλαδή έχουμε βεβαιότητες στο μυαλό μας και δεν αφήνουμε ερωτηματικά τα οποία να τα κάνουμε με προσευχή να μας δείξει ο Θεός δεν αφήνουμε και κάποια περιθώρια για τον Θεό να μας δείξει γιατί και να μη μας δείξει η άρνηση της βεβαιότητάς μας μας κάνει περισσότερο επίικης με τους ανθρώπους μας κάνει λιγότερο σκληρούς περισσότερο ευαίσθητους όταν άλλους έχει τη βεβαιότητα της αρετής και της δικαιοσύνης του πω, πω, πω, μην πιάσεις κουβέντα μαζί του θα φας ξύλο δεν μπορεί να συμμεθείς αν όμω ένα άνθρωπο που είναι μέσα στη μετάνοιά του και στη διαρκή αμφισβήτηση του νου του, τότε τον βλέπει πιο διαλλακτικό, πιο συζητήσιμο. Μπορεί να επικοινωνήσει πιο πολύ μαζί του. Μπορεί να συνεννοηθεί με την καρδιά του. Αν έχουν όμω τη σιγουριά τη άποψή μα, τι γίνεται. Και αυτό, γι' αυτό σε τέτοιε περιπτώσει, είναι μεγάλη ευλογία το στραπάτσο Και αν θέλετε, λίγο πιο σκανδαλιστικά να το πούμε, είναι μεγάλη ευλογία η αμαρτία. Η μεγάλη αμαρτία. Να σπάσει τα μούτρα του άνθρωπο και να πάψει να πιστεύει στον εαυτό του. Να αρχίσει λίγο να είναι πιο ανοιχτό, πιο δεκτικό, πιο συνεννοήσιμο. Άρχισαν λοιπόν να ζουν οι άνθρωποι με το θέλημά του και το νου του και εγκατέλειψαν τι άγιε εντολέ και ελπίζουν να βρουν χαρά χωρί τον κύριο. Μην ξέροντα πω μόνο ο κύριο είναι η αληθινή χαρά μα και μόνο με τον κύριο φαίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Ο κύριο μα έδωσε τα πάντα για να το δοξάζομαι. Ο κόσμος όμως δεν το καταλαβαίνει. Και πώς μπορεί κανείς να καταλάβει κάτι που ούτε το είδε, ούτε το δοκίμασε. Εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αν θέλει κανείς να κατανοήσει το πνεύμα των εντολών του Κυρίου και να διακρίνει τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι αμαρτία και τι αρετή, προηγείται τον να γευτεί η γεύση. Εάν δεν γευτεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα. Του φαίνονται παράξενε πράγματα. Γιατί στους άλλου φορές τι κακό κάνω. Δεν πειράζω κανένα. Είναι το πρώτο επιχείρημα ενό ανθρώπου που αμαρτάνει. Κάνω κακό σε κανένα. Βλέπει τα πράγματα με έναν τρόπο τελείω ε, ε, αντικειμενοποιημένο. Δεν τα περνάμες από την έννοια της σχέση και, και της βίωσης της αλήθειας. Λοιπόν χωρί ο άνθρωπος να γευτε δεν χρειάζεται να κάνουμε κατήχηση και κηρύγματα σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μας. Και εγώ όταν λέει στον κόσμο, σκεφτόμου, μου πώς να η ευτυχία επί της γης. Είμαι υγιής, Κομψός, πλουσίος, ο κόσμος με αγαπά και είχα αυτήν την καινοδοξία. Αυτό δεν έχουμε σήμερα σαν, σαν ουσιαστικότερο στοιχείο που εκφράζει το αγαθόν. Όταν όμως λέει γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο άρχισα πια να θεωρώ όλη την δόξα του κόσμου σαν καπνό που το διασκορπίζει ο άνεμος. Γι' αυτό αν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα μας καταλαβαίνουμε και μας δίνει ελπίδα πως τέλος πάντων υπάρχει κάτι δυνατότερο από αυτό που προσδοκούμε και ίσω αποτύχαμε. Υπάρχει κάτι δυνατότερο από αυτό που ζήσαμε και τελικά δεν ικανοποιήθηκαμε πλήρω. Υπάρχει μια άλλη ζωή. Κάποιο το είπε, κάποιο το γεύτηκε. Κάτι δυνατότερο από αυτή την προοπτική που μα δώσανε μέχρι τώρα. Και αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα. Η χάρη όμω λέει του αγιοπνεύματο, χαροποιεί και φέρνει την ψυχή. Και αυτή μέσα σε βαθιά ειρήνη βλέπει τον κύριο και λησμονεί την υγεία. Α είναι δοξασμένο ο άνθρωπο που χαίρεται. Την φύση είναι πολύ καλό Και μπορεί να φτάσει σε δοξολογία Θεού Όταν όμως γευτεί η, η ψυχή του των Θεών Ξεχνά και αυτή την ίδια την κτίση Και ακόμα και τα πιο άσχημα πράγματα Του φαίνονται πανέμορφα Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας έδωσε τη μετάνοια Και με τη μετάνοια Σωζόμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανούν Δηλαδή, ποιος δεν θα σωθεί, αυτός που δεν θέλει. Λέει κάποιος, πάτερ, εκοιμήθη ο πατέρας μου, άραγε, σώθηκε. Το ρώτημα που μπορεί να τεθεί σε αυτόν τον άνθρωπο για να καταλάβουμε αν μια ψυχή, ψυχή σώθηκε, είναι δύο πράγματα. Αν αυτός ο άνθρωπος έβλεπε κάποιο δύσκολεμένο άνθρωπο δίπλα του, θα διαφερόταν θα έδινε αγάπη ή όχι. Και δεύτερο, αν αυτός ο άνθρωπος έβλεπε το καλό, το αγαθό, τη δόξα του Θεού, θα εκινείται προς αυτό ή θα του ήταν αδιάφορο κάτι τέτοιο. Αν, αν του προσφέροντο δηλαδή τα πνευματικά αγαθά, θα δέχεται αυτή την πρόσκληση ή θα του έφέρονταν ανούσια Αυτό είναι το κριτήριο. Να το πούμε και στην προσωπική μας ζωή. Αν ο άνθρωπος ακούει για πανηγύρι πνευματικών, αν ο άνθρωπο μπαίνει στη θεία λειτουργία που προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού και μένει ασυγκίνητος... μένει αδιάφορο, μένει ψυχρό, τότε αυτή η ψυχή είναι άρρωστη, πάσχει, δεν έχει αντίληψη, δεν έχει διάκριση να, δε, να διακρίνει αυτή τη δόξη και τη χαρά η οποία προσφέρεται μέσα στη θεία λειτουργία. Αν ο άνθρωπο όμω ποθεί κάτι τέτοιο ή διακρίνει κάτι τέτοιο, ή θέλει κάτι τέτοιο ο άνθρωπο είναι αδύνατο να μην έχει σωθεί γιατί δεν είναι τίποτε άλλο η άλλη ζωή μας είναι μία προσφορά της πανηγύρεως είναι μία προσφορά της βασιλείας των ουρανών και ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχει ο άνθρωπος την αναγνώριση αυτής της βασιλείας ως την πραγματική χαρά το ότι ενάλογα με τον τρόπο που εσωτερικά το παραδέχεται ο άνθρωπος έχει και ανάλογη δεκτικότητα και ανάλογα γεύεται τη χαρά του παραδείσου και τη δόξης του Θεού. Και εδώ λέει βλέπω την απόγνωσή τους για ποιους αυτούς που δεν μετανοούν και κλαίω από συμπόνια για αυτούς. Αν κάθε ψυχή εγνώρισε τον Κύριο θα ήξερε πόσο μας αγαπά αυτός και κανένας δεν θα απελπιζόταν για τη σωτρία του ούτε καν θα εγώνγιζε. Ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της και τότε θα έχει χαρά και ειρήνη. Και δεν χρειάζονται άλλοι μάρτυρες αλλά το πνεύμα το ίδιο μαρτυρεί μέσα μας πως μας συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Και σημάδι για την άφεση των αμαρτίων είναι πως έχεις μισήσει την αμαρτία. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Ναι. Πώ μπορούμε να δείξουμε σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν συμφωνούμε, Πώ μπορούμε να δείξουμε ότι δεν αποδεχόμαστε στον δρόμο που κινείται, αλλά ότι τον αποδεχόμαστε σαν άνθρωπο. Δηλαδή, τον αγαπάμε σαν άνθρωπο, την μα, αλλά δείξουμε ότι θέλουμε. που μπορούμε να τα αριθμούμε. Και το άλλο είναι ότι δεν ότι έτσι χαλήνη, δεν έχει έτσι με τον εαυτό του δεν είναι καλά, έχει την ανησυχία. Αλλά βλέπουμε και εκεί στον Αγίου Σουλάνο και σε άλλου έτσι, και εκεί και βάζονται ότι αυτή η άνθρωπη που έχουν φτάσει, ας πούμε, σε αυτά τα μέτρα, ε, παρόλα αυτά έχουν μέσα της, της στεναχόλητας, όταν φέρνει η χάρη, τότε, όταν ό, αν το θέα, ε, το στεναχόλη γιατί το πούν άλλοι και είναι οι άλλοι, όπω το πούν, δηλαδή πάλι, ας πούμε, σε ένα χρόνο αυτό, το τελικά, είναι, είναι... Κοίταξε δύο πραγματάκια Δύο πραγματάκια mm. Το πρώτο, το όνομα σου Αγνή Λέει η Αγνή ότι ε, Πώς μπορώ να δείξω σε κάποιον άνθρωπο Με τον οποίο διαφωνώ σε κάτι Ό,τι διαφωνώ χωρίς να τον θίγω χωρίς, χωρίς, χωρίς να νομίσει ότι τον θίγω Έτσι δεν είναι είναι απαραίτητο να το δείξουμε ότι έχουμε άλλη άποψη? Είναι απαραίτητο να το δείξουμε ότι διαφωνούμε? <laughs> Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση ε, συνήθως κάνουμε ένα λάθος <laughs> όταν δούμε κάτι θέλουμε μέσω να το επισημάνουμε στον άλλον και μάλιστα χωρίς, χωρίς, να, και χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε αν αυτό θα ωφελήσει. Και για ποιο λόγο το λέμε, και αν νομίζουμε ότι εμεί θα διορθώσουμε τον άλλο. Ό,τι και να πούμε, τον άλλο δεν το διορθώνει, μάλλον ο δεν θέλει. Ζούμε στην ψευδέστηση ότι αν πούμε στον άλλο το λάθο, θα το καταλάβει και θα διορθωθεί. Ουφ. Και αν το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να δούμε τον εαυτό μα. Όταν μα επισημαίνουν οι δικοί μα άνθρωποι, κάτι ή ο πνευματικό μα ακόμα, νομίζουμε ότι το καταλαβαίνουμε και αλλάζουμε. Το ακούμε απλώ. Συνεπώ η αλλαγή είναι υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πως δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά πράγματα ότι διαφωνούμε. Ελάχιστες φορές ο άνθρωπος ακούει πραγματικά και αλλάζει. Και χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σε προσοχή να καταλάβουμε αν θα καταλάβει. Και όχι απλώς να αποκαταστήσουμε την αλήθεια πρέπει να πούμε και αυτό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε αν έχει δεκτικότητα. Αλλά τέλος πάντων, αν αποφασίσουμε να πούμε κάτι, δεν πρέπει να έχουμε την αγωνία... Μη μας παρεξηγήσει ο άλλο και νομίζει ότι τον αντιπαθούμε ή τον απορρίπτουμε. Εμεί, αν δεν τον απορρίπτουμε, πραγματικά δεν τον απορρίπτουμε και έχουμε μια άλλη άποψη, θα καταλάβετε ότι δεν τον απορρίπτουμε. Αν παρόλα αυτά αυτό αισθάνεται κάτι έτσι γενικό του πρόβλημα, δεν θα του λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να κάνει και αυτό τη δική του δουλειά με τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται η καρδιά μα δηλαδή, να τραυματίζεται, Ρε παιδάκι να έχουμε λογισμού. Λέει να αισθάθηκε άσχημα. Πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μου, είχατε τη διάθεση. Πραγματικά όμω, να καταλάβω ότι δεν είχα τέτοια διάθεση. Να κάνω και την προσευχή μου, ίσω. Εάν δεν έχω τέτοια διάθεση και άλλο έτσι αντιλαμβάνεται πράγματι πράγματα, είναι δικό του πρόβλημα. Πρέπει ο ίδιο να κάνει δύναμη την αυτό. Δεν του λυσσόω να το φτιάξω τη διάθεση, να αρχίσω να του εξηγώ, ξέρει, δεν είχα κάτι τέτοιο για σένα κλπ. Αυτό μα βάζει ένα φαύλο κύκλο και μα ξοδεύει πολύ ενεργή, άδικα, πράγματα που μπορούμε να λέγουμε στην προσευχή μα πολύ πιο άνετα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ευαισθησία, όχι υπερευ να έχουμε ευαισθησία, για να γυρίζουμε λογισμού. Που τι περισσότερε φορέ δεν είναι ο σεβασμό μα για τον άλλο, ότι θα τον στενοχωρήσαμε. Αλλά είναι να πει, τι θα πει τώρα για μα, Ότι είμαστε σκληρόκαρδοι, ότι είμαστε αγενεί, δεν είχαμε σωστού τρόπου. Ωραία, πώ τα είπα και εγώ, δεν τα έλεγα αλλιώ. Είναι ο φόβο να μην εκτεθούμε περισσότερο, παρά να μην προστατεύσουμε τον άλλο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο σου αφορά. Όταν λέμε ότι είναι αγάπη ο Θεός, αυτό το αντελήφθη ο Άγιος Ιουλανός σπάζοντας πολλές φορές τα μπουντράτου, Του. Περνώντας από βαθύτα τον πόνο. Αλλά μας αναφέρει την ελπίδα ότι υπάρχει η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού. Οπότε δεν είναι ότι η ζωή μας θα είναι Χωρί προβλήματα και με αμαρτίε μεγάλε θα είναι. Και με βάσανα, και θα φτάσει τη στιγμή που θα ασφιζητούμε τον Θεό. Δεν θα πιστεύουμε καθόλου στην ύπαρξη του Θεού. Θα περάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατό να μην τα περάσουμε. Αλλά μα λέει τη δική του εμπειρία. Τα πέρασα και έζησα την αγάπη του Θεού. Και με αποκαλύφθη ο Θεό. Αυτή είναι η ελπίδα που παίρνουμε και η παρηγοριά. Στη δική μα πορεία. Μην ζούμε σε ψεύδε ότι όλα είναι με έλληγα αλλά και ωραία και καλά. Αυτό είναι και τα κατηχητικά του Δημοτικού. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα, και θα τις αλαβατηθούμε ανάλογα με τον εγωισμό που έχει ο καθένας μας. τι βεβαιότητε που έχει ο καθένα μας. Λέει ο Άγιος Σουλανός, όταν το βάσανο του που ήταν μακριά από τον Θεό ήταν ο εγωισμός του, η υπερηφάνεια με την οποία έπασχε. Και τότε λέει, έβλεπε δαίμονες και βασανιζότανε και έφτασε στα όρια της αυτοκτονίας. Ποιο ο Άγιος, καταλάβατε. Και λέει μετά, το απεκαλύφθη. Λόγο πνευματικό που του έλεγε για να το λυτρώσει έχει το νου σου στον άδικο και μη. Απελπίζω. Αυτό ήταν ένα λυτρωτικό λόγο και αυτά όλα τα, τα γεύτηκε μέσα σε αυτή την πορεία. Εμεί ζούμε σε χασά πράγματα. Η πραγματική σχέση, οποιαδήποτε σχέση, λέει ο Έχω μια σχέση, πάτριμο, αλλά έχω προβλήματα. Αυτό σημαίνει την πραγματική σχέση. Παλεύεται η σχέση. Λέει ο Δεν περνάω καλά, θα χωρίσω. Μα αφού δεν περνά καλά, αυτό είναι σχέση. Τι είναι σχέση. Να είναι όλα μια χαρά δηλαδή, να ακονοποιούνται όλες οι προσδοκίες. Όταν υπάρχει δυσκολία σημαίνει ο καθένας ήταν εαυτό του, ήταν αληθινός. Και πάλευε ο ένας με τον άλλο. Και πρέπει να δουλέψουμε για να γεφυρώσουμε το λόγο μας, να συνεννοηθούμε. Και η πρώτη κίνηση είναι... Να προσπαθήσω όχι να με καταλάβει ο άλλος αλλά να τον καταλάβω Αυτό είναι άσκηση Είναι πνευματική πράξη Εμείς τι κάνουμε δεν με κατάλαβε λέει Όσοι έρχονται λένε δεν με καταλαβαίνει πάτερ Εσύ πήγες στη διαδικασία του καταλάβεις Να την καταλάβεις Αυτή είναι η πρώτη ιστορία Να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο άλλος Αλλά επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τον άλλον Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία μας Και το εντοπίζουμε ότι δεν μας κατάλαβε Γιατί όμως δεν καταλαβαίνουμε τον άλλο Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας Ή Αν καταλάβουμε τον εαυτό μας Τότε έχουμε τα εφόδια Τα πνευματικά Τα διανοητικά Τα συναισθηματικά Έχουμε την ψυχολογική ισορροπία και οριμότητα Να κατανοήσουμε τον άλλον άνθρωπο Και να προσπαθούμε να αποκωδικοποιούμε Τι συνέργειες και το λόγο του επειδή είμαι αυτό και δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας δεν είμαστε ασκημένοι να ακούμε τον εαυτό μας τότε τι κάνουμε την αποτυχία μας την αποδίδουμε στον άλλο και λέμε δεν μας καταλαβαίνει δεν μας ακούει <συσχελίου> από, από εκεί σχετικά πολλέ που έχουν τη διαφωνία που μπορεί να υπάρχει αλλά όλοι διάστηκες μας το λειμό είναι το πιο... Μέσα στο ίδιο σπίτι του Εκδίκη, μέσα στο ίδιο οικογένεια, η δόση που Μια σιωπή, μια ψυχρότητα, μια απομάκρυνση, γιατί μπορεί να έχει γίνει η συζήτηση που είχε πριν από μία πάνω. Να είπες κάτι, να μην το κατάλαβε, να έδειξε τι ή με τον τρόπο, με τον τρόπο, τίποτε, μετά μια ψύχρα. Θα απομακρύνεσαι. Και καμιά φορά, γιατί να μιλήσω, πρέπει να μην μιλήσω. Ένα από που Ποια η στάση σου όταν είσαι μέσα σε πολύ πιο περιβάλλον. Αν όχι, λεμοσύνε, μπορεί να σε διαλυφώσει, πατέρα και θα κουραστεί. Του λε μη βρίσκει, α πούμε έτσι. Δεν του λε κάτι γιατί θα ξαναβρίσει. Ναι. Αυτό το έπαμε και προσωπικά και αυτό έπρεπε τρόπο. Σε σημείο που μετά δεν έγινε απόλυτη εμπάθεια, να λέω πώ τι στάση να κρατήσει τώρα απέναντι. Απλά του είπα σε παρακαλώ μη βρίσκει. Δεν το είπα. Για αυτή. Σε παρακαλώ μη βρίσκει. Και τι θα το σταματήσει. Όχι, και τι στάση κρατήσει. Πώ κινεί απέναντι στην καθημερινή σου ζωή, θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Να πει: μπορεί να είναι να το κρατήσει με ανοίξει ή υπάρχει, τίπο, το ξεχνά Κοιτάξτε, όταν, αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα που λέτε, ναι. αν κάποιο βρίσει τα θεία, τον Θεό, <σχελίου> ναι. για δύο λόγου πρέπει να το πούμε να μην βρίζει. Πρώτο, γιατί κι εμεί βρίζουμε τη Βρίζουμε το Θεό με τη ζωή μα. <Τι> Αυτό έτυχε να το βρίσκει με το στόμα. <Τι> και δεύτερο, γιατί δεν θα αλλάξει, θα βρει ακόμη περισσότερο, θα το προκαλέσει. Σιωπούμε. Δεν παθαίνει και ο Θεό τίποτα από τον να βρίσεις. Ο Όχι, ο άνθρωπος παθαίνει. <Τι> παθαίνει ο Θεό, <Τι> Είμαστε προστάτες προστάτε του. <Τι> Σιοπί. <Σιωπή. Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <είμαστε>, τίποτα. Κανονική <Τι> επαφή. Κοιτάξτε, μισό λεπτό λίγο. Όταν έχουμε κάποιον που διαφωνούμε. Βεβαίω, όταν είναι καθημερινός, καθημερινή η επικοινωνία, είναι και πολύ ενοχλητικό να ακούσει τα πράγματα. Δηλαδή, χαλιέται η ψυχούλα σου όταν ακού τόσο αρνητικό την να βγαίνει, είναι αλήθεια. Χαλιέ. Μπορεί και άλλα πράγματα να, να έρθουν σε καθημερινή που δεν τα αντέχουμε εύκολα. Ωραία τα λέμε εδώ, αλλά αν έχουμε από κοντά τα πράγματα, τελείω διαφορετικά. Λοιπόν, στην περίπτωση που πραγματικά είναι μια κατάσταση με την οποία θα. Δηλαδή, η ρε παιδάκι μου δεν βγάζει καλό πράγμα, καλό πνεύμα, ασχεμένη και ο χώρο. Δηλαδή, πληγώνεται η κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, λοιπόν, υπάρχουν δύο περιπτώσει ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν και άλλοι που είναι σε με κλιμακτήριο. Οι άνθρωποι λοιπόν που καταλαβαίνουν, και οι άνθρωποι που είναι σε κλιμακτήριο, μην παρεξήσουν. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν, προσπαθεί με τρόπο όμορφο, στον κατάλληλο στιγμή να του μιλήσει και είναι, έχουν δεκτικότητα. Μπορεί να είναι άνθρωπο πληγωμένο ή για κάποιο λόγο. κι έναν τρόπο να συννηθεί. Και πολλέ φορέ είναι και η δική μα ευθύνη για αυτό το πράγμα. Εάν λειτουργήσουμε λοιπόν με προσευχή, με ταπείνωση, με ευαισθησία, με διόραση, με διάκριση, πολλέ φορέ το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Να έχουμε υπόψη μα όμω, όταν λέμε κάτι στον άλλο, να μην τον προσβάλλουμε. Δηλαδή να πιάνουμε το σχετικό μέρο. λέει Άγιο Ουλόν, ένα παράδειγμα για το καταλάβουμε. Λέει, υπήρχε ένα αρχιμαντρίδη από τον κόσμο. Που πήγε να τον συμβουλευτεί και του λέει, γέροντα είμαι στην τεντάδη περιοχή και δεν μ' ακούνε οι άνθρωποι, κάνω κηρύγματα και είναι και αιρετική, δεν μ' Ε Τι τους λες, τους λέω να έχετε λάθος εδώ, λάθος έχετε και λάθος. Όχι λέει, θα νέσουμε σε παινείς πρώτα. Αυτό που πιστεύει είναι πολύ σωστό και σας χαίρομαι, αλλά δέστε και αυτό μάλλον είναι λίγο λάθος. Δηλαδή να δώσουμε στον άλλο την αξία που έχει οποίο έρχεται στην εξομολόγηση, πολλές φορές μου έρχεται και αρχίζω κατά μέτωπο να το επισημάνω το λάθο έχει γίνει, καβγάσα, αρχίζω και εγώ να ζαλίζουμε κλπ. Αν αρχίζεις και πραγματικά διακρίνεις πίσω από το πρόβλημα του ανθρώπου και την αρετή που έχει, γιατί πολλές φορές η αμαρτή είναι μια εκτροπή τη αρετής. Και τότε το επισημαίνεις την αρετή που εξετρά, από την οποία εξετράπηκε και οδηγείς στην πτώση, το έρχεται και αρχίζει να περιερπίδα. Αυτό που δίνει στον άνθρωπο όρεξη να καταλάβει το λάθο είναι να μην τον, να του δώσει την ελπίδα ότι έχει αξία. Να βρει τρόπο που θα το αποδώσει την αξία που έχει. Όταν όμω η προσέγγιση μα είναι να εκμηδενίσουμε την αξία του ανθρώπου, ο άνθρωπο πολλέ φορέ αμαρτάνει γιατί ψάχνει να βρει μια προσωπική αξία γιατί δεν έχει αυτοεκτίμηση. Όταν εμεί ερχόμαστε και του καταρακώνουμε, τελείω διαφορετικό. Τότε ερχόμαστε με τρόπο, και αυτή είναι η μαεστρία που μα γεννάει διάκριση και η επαφή πραγματική με τον εαυτό μα και η αγάπη ώστε τελικά η επισήμανση επισύμανση... του λάθους στην ουσία να είναι τιμητική για τον άλλο και όχι προσβολητική να είναι ο θετικό τρόπος που το επισημαίνουμε μέσα από το οποίο ανιχνεύει την προσευχή του αξία και αυτή είναι η υπόθεση και η ευθύνη δική μας ποιον τον ανθρώπιμο που αγαπού υπάρχει όμως και περίπτωση δεύτερη να τα κάνουμε όλα αυτά κι άλλο αν είναι στραβόξυλο να μην αλλάζει ε, υπάρχουν και αυτές τι περιπτώσεις που εκεί καμιά φορά λες Θεέ μου, μου δύναμη να υπομένω και να αγαπώ και να μην λυγήσω. Και τότε προσπαθούμε να ευέλικτο τρόπο να στριπλάω από εδώ, από εκεί από εδώ, από εκεί. Γίνομαι δηλαδή σαν λιγκάροι από εδώ, να γλιτώνω από εδώ και να αποφεύγω καταστάσεις. Ούτε ώστε γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μόνος του να μην αντέχει τελικά. Και αυτό να το στηρίζει και να μας ευλογεί και ο Θεός. Είναι η άσκησή μας. Κανείς άλλος. Μετά, ναι. Και περισσεύει. Να πούμε πέρασε όμως η ώρα, να διαβάσω όμως κάτι τελευταίο και θα συνεχίσουμε. Ναι, Ήθελε να πει ο εδώ μιλάει για τους ανθρώπους που είχαν επίγνωση και μπορούν να διορθωθούν. Και η κάθε ποιμαντική συμπεριφορά αφορά την συγκεκριμένη εποχή και στιγμή. Δεν είναι μια γεννίκευση. Λέει λοιπόν, «Ως ω, το ασθενικό μου πνεύμα σβήνει σαν μικρό κερί, από ελαφρό άνεμο, ενώ το πνεύμα του Αγίο έκαιγε σαν την άφλεκτη βάτο, από τον άνεμο. Ποιο <και> <και> θα μου δώσει τέτοια ζέση που να μην γνωρίζω ανάπαυση, ούτε νύχτα, ούτε μέρα από την αγάπη του Θεού. Φλογερινή η αγάπη του Θεού. Για χάρη της, οι Άγιοι υπέμειναν όλες τις θύψεις και πήραν τη δύναμη να θαυματουργούν. Θεράπευσαν αρόστους, ανάστεναν νεκρούς, περπατούσαν στα νερά, σηκώνοντας τον αέρα κατά την ώρα της προσευχής. Κατέβαζα με προσευχή βροχή από τον ουρανό. Εγώ όμως θα ευχόμουν να μάθω την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού ώστε να μην προσβάλω κανένα αλλά να προσεύχομαι για όλους σαν για τον εαυτό μου. Αλλοί μου γράφω για την αγάπη του Θεού ενώ ο ίδιος δεν αγαπώ τον Θεό όπως θα όφυλα. Γι' αυτό είμαι περίληπος και θλιμμένος όπως ο διογμένος από τον παράδεισο Αδάμ και οδήρωμαι κραυγάζοντας μεγαλοφόνος ελέησόμαι Θεέ μου το πεπτωκό σου πλάσμα. Πόσες φορές εσύ μου έδωσες την χάρη σου και εγώ δεν την εφύλαξα γιατί είμαι καινόδοξος. Η ψυχή όμως σε γνωρίζει. Τον κτίστη. Και ο Θεός μου και ο Θεός μου και αυτό σε ζητώ με θρύνους όπως θρήνουσε ο Ιωσήφ όταν τον να δούλω στην Αίγυπτο. Αν σκέφτεσαι κακό για, τον, για τους ανθρώπους αυτό σημαίνει Δέστε αυτό είναι πολύ σημαντικό και να τελειώσουμε με αυτό. Αν σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους αυτό σημαίνει. Πω μέσα σου ζει πονηρό πνεύμα. Και αυτό σου υποβάλλει πονηρέ σκέψει εναντίον των αδελφών. Και αν κάποιο πεθάνει αμετανόητο, χωρί να συγχωρήσει τον αδελφό, τότε το η ψυχή του θα πάει εκεί που μένει το πονηρό πνεύμα. Τέτοιο είναι ο νόμος. Αν συγχωρεί, σημαίνει πω σε συγχώρεσε και σένα ο κύριο. Αν όμω δεν συγχωρεί τον αδελφό, σημαίνει πω και η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Ο κύριο θέλει να αγαπούμε τον πλησίον. Κι αν σκέφτεσαι για αυτόν πω ο κύριο τον αγαπά, σημαίνει πω η αγάπη του κυρίου είναι μαζί σου. Κι αν σκέφτεσαι πως ο κύριο αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονεί, και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε πλάσμα, και αγαπά του εχθρού και του αμαρτωλούς ενώ τον εαυτό τον θεωρεί χειρότερο από όλου, αυτό σημαίνει πω είναι μαζί σου η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Μεγάλη δικαιοσύνη σου, κύριε. Εσύ έδωσε στου Αποστόλου την Επαγγελία ου καθίσω ημάς ορφανούς. Και εμείς ζούμε τώρα από το έλεος και η ψυχή αισθάνεται πως ο Κύριος μας αγαπά. Και όποιος δεν το αισθάνεται αυτό, ας μετανοήσει. Και ο Κύριος θα του δώσει την χάρη που καθοδηγεί την ψυχή. Αν όμως, αυτό αν θέλετε κρατήστε, μια σειρά είναι. Αυτό κρατήστε. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Αν όμως δει αμαρτ, άνθρωπο αμαρτωλό χωρίς να συμπάσχεις θα συγκαταλείψει η χάρη. Αυτό να κρατήσουμε. Αν δεις άνθρωπο αμαρτωλό χωρίς να συμπάσχεις, θα συγκαταλείψει η χάρη. Την επόμενη Δεύτερα θα τα πούμε. Διευχόντων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ο Χριστέω ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.